Η Εισαγωγή στας Καθολικάς Επιστολάς σε Πέτρου, σελίδα 925. Σίμων υπήρξε το όνομα του κορυφαίου των Αποστόλων, ώστε από του έργου του αλίεως εκλήθη ή να μετά Ανδρέου του αδελφού αυτού ακολουθήσει τον Χριστόν και συγκαταρρυθμηθεί μετά αυτού εις των χωρών των 12 Αποστόλων. Υπό του Κυρίου σε αυτόν και το όνομα Πέτρος, όταν εν κεσαρία της Φιλίππου εξαφορμής ερωτήσεως αυτού του Κυρίου, διεκήρξε την ορθήν περί αυτού πίστην και ομολογίαν, ή της τα απετέλει την Πέτραν, επί της οποίας θα οκοδομεί το η Εκκλησία. Ο πατήρ του Πέτρου ονομάζεται Αλαχούμεν των Ευαγγελίων Ιωνάς, Αλαχού δε Ιωάννης, πατρίς δε αυτού υπήρξεν ή παρα την Λίμνηγενη Σαρέτβης έτσι παρουσιάζεται ω κάτοικο Καπερναούμ, από τη οποία φαίνεται ότι κατήγε το ησύζυγό του, και κατ' ακολουθίαν στην πόλη τάφτη πιθανότατα από του γάμου αυτού εγκατεστάθη ο Πέτρο. Ευθύ εξ αρχή ο Πέτρο κατέλαβε εν το κύκλο των Αποστόλων πρωτεύουσαν θέση. Πάντοτε πρώτο μεταξύ των μαθητών και εν τη καταλόγη των Ευαγγελίων μνημονευόμενο, αλλά και μετά των δύο Ιών του Ζεβεδαίου, συναποτελών των στενότερων περί των Ιησούν, κύκλων των Αποστόλων. Έχουν χαρακτήρα εξύπτε το ταχαίω για να καταπέσει πάλι, χάνον προ στιγμή το θάρρο του. Εμφανίζεται εν τούτη θαυμάσιο τύπο Γαλιλαίου και υπό το ευμετάβολο του χαρακτήρα αυτού, έκρυπτεν ειλικρίνεια και αφοσίωση θερμήνη των διδάσκαλων, εκδηλωθείσαν κατά τον μετά την πεντηκοστήν χρόνων μεταδυνάμεω και σταθερότητο. Κατά την παράδοση, ο Πέτρο, ελθώνε στην ρώμην, πιθανότατα καθώ χρόνου και ο Παύλο διέτρευεν εκεί εμαρτύρησαν Επινέρωνος κατά το αυτό έτος κατά το οποίο και ο Παύλος. Εκ των δύο καθολικών επιστολών του Θείου Πέτρου, η πρώτη επευθύνεται προς τους πιστούς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας, Βυθινίας, εκ του οποίου συνήθω πιθανόν ότι εν τη Μικρά Ασία εκτός των εκκλησιών έτρινε ιδρύθησαν υπό του Παύλου, υπήρχον και άλλα εκκλησίε έτρινε ιδρύθησαν είτε από αυτού του Πέτρου είτε υπό αυτού εγγράφηται αυτή και Βαβυλώνος ως εμφαίνεται εκ των εν το τέλει αυτής πεμπομένων ασπασμών υπό της εν Βαβυλώνης συνεκλεκτής εκκλησίας, υπό το όνομα δε τούτο τροπικότερον ο Πέτρος εννοεί κατά πάσα πιθανότητα την Ρώμην εκ της συνεκλεκτής εκκλησίας της οποίας πέμπει τους ασπασμούς. Χρόνος δε τη συγγραφής της πρώτης ταύτης επιστολής πιθανότατα είναι ο παρεμβεσόν μεταξύ της πρώτης αποφυλακίσεως του Παύλου και της κηρύξης του κατά των χριστιανών διογμού υπό του Νέρανος ή τη μεταξύ του 60 και 64 μετά Χριστόν. Και η δευτέρα επιστολή μαρτυρείται υπ' αυτού, του προημίου αυτής ο συγγραφής από του Πέτρου, επέμφθη δε προς τους αυτούς χριστιανούς προς τους οποίους και η πρώτη επιστολή, μικρόν πρώτου θανάτου του Πέτρου ή τη μεταξύ του 64 και 66 μετά Χριστόν.